«Και μου εδόθη κάλαμος, όμοιος προς δάβδον» και μου είπε ο άγγελος Σήκω και μέτρησε με Αυτόν τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και εκείνου που προσκυνούν μέσα στον ναόν αυτών. Αυτοί πλέον ανήκουν στον Χριστόν και είναι ημερίς του Ισραήλ που θα επιστραφεί σε αυτών. 2. την αυλή ομως που ειναι απ εξω απο τον ναον βγαλε την εξω και μη τη μετρήσεις διότι δόθη στα ειδωλολατρικά έθνη». Και θα καταπατήσουν ταύτα την πόλη την Αγίαν επί μήνα 4,2, δηλαδή επί διάστημα χρόνου, το οποίο έχει επακριβώ ορίσει ο Θεό. Ή στην αυλήν δε ταύτινε, βρισκόμενοι θα αφομοιωθούν προ του Ιδωλολάτερα και θα συζήσουν ένα σεβία με ταυτόν. 3. Και θα δώσω εγώ ο Χριστό ει του δύο μάρτυρά μου εν το προσώπο των οποίων θα αναζήσουν ο Μωυσής και ο Ηλίας... Όπως εν το προσώπο του προδρόμου ανέζησε νοηλίας και θα προφητεύσουν επί ημέρας 1260 η μηνα 42, όσων καιρών δηλαδή θα διαρκέσει η καταπάτηση στη Ιερουσαλήμ. Και θα φορούν σάκους το οποίο συμβολίζει ότι το κήρυγμά τους θα είναι κήρυγμα μετανοίας. 4. Οι δύο αυτοί μάρτυρες θα έχουν δράση κατά καρπον και χαροποιών και βίων κατά πάντα φωτεινών και άγιων και δι' αυτό είναι ε, δύο ελαίοι περι των οποίων ο ζαχαρία και κεφ. δέλτας στίχος 3 και οι δύο λίχνοι που είναι μένη εμπρός στον Κύριων της Γης. 5. και αν κανείς θέλει να τους βλάψει, φωτιά βγαίνει από το στόμα του και τους εχθρούς των. Με άλλε λέξεις, όχι μόνο ο λόγο τον θα είναι δυνατός και ο ζήλος τον πύρινος, αλλά και η θεία δύναμης και προστασία θα συνοδεύει αυτούς. Και αν κανείς θελήσει να τους βλάψει σύμφωνα με την απόφαση του Θεού, πρέπει και αυτός να φωνευτεί και να καταφαγωθεί με φωτιά. 6. Αυτοί έλαβαν και θαυματουργική δύναμη από τον Θεό και έχουν την εξουσία, όπως άλλοτε ο Ηλίας, να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέχει κατά τα σημέρας που θα προφητεύουν. Και έχουν εξουσίαν επί των νερών τη γης να τα μεταβάλουν εις αίμα και να πατάξουν την υγιή με κάθε πληγή, όσοι άκης θελήσουν. 7. Και όταν φέρουν εις πέρα στην περί του Χριστού και του Αντιχρίστου μαρτυρίαν τους, το θηρίο που αναβαίνει από την Άβυσσον του Άδου, ο Αντίχρωστος δηλαδή, θα κάνει μαζί τους πόλεμων και θα νικήσει αυτούς και θα τους φωνεύσει. 8 και τα πτώματά των θα μείνουν άταφα στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης της Ιερουσαλήμ, η οποία εις της ανηθικότητος και της ιδωλολατρίας των κατοίκων τη καλείται και Αίγυπτος, εκεί δε και ο κύριος των δύο αυτών μαρτύρων εσταυρώθη. 9. Και βλέπουν οι αμετανόητοι από τους διαφόρους λαούς και τα σφυλάς και τους ξενογλώσσους και τα έθνη, τα πτώματά των επιμέρας τρεις και μισή. Επιχρόνων δηλαδή που αντιστοιχεί προς τα τρία και ήμιση χρόνια κατά το οποία θα διαρκέσει η καταπάτηση στις Ιερουσαλήμ και δεν αφήνουν να τεθούν τα πτωματά των εις μνήμα. Με άλλες λέξεις η νίκη κατά των μαρτύρων αυτών και η περιφρόνησης αυτών και του κηρύγματός των και η σιγή του στοματός των θα διαρκέσει όσων και η κερή των εθνών. 10 και οι αμετανόητοι από τους κατοίκους της γης θα χαίρουν δια τον θάνατων και την περιφρόνηση αυτήν των δύο μαρτύρων και θα εφραίνονται και θα στείλουν δώρα προς αλήλους, διότι οι δύο αυτοί προφήτες με το ελεκτικόν κηρυγμάτων εβασάνεσαν τους αμετανοήτους κατοίκους της γης. 11. Και ύστερα από τα τρει και μισήν ημέρας, πνεύμα ζωοποιών από τον Θεόν εμβήκαινε στα πτώματα των δύο αυτών μαρτύρων και στάθηκαν στα πόδια των ζων και φόβος μεγάλος κατέλαβε εκείνου που έβλεπαν την Ανάστασή των. Το κήρυγμά των δηλαδή και οι θαυμαστοί δράσεις των ανέζησαν εις με τον αυτόν ζήλον και με το αυτό μαρτυρικό και προφητικόν πνεύμα. 12. Και ο θρίαμβος και η του έργου των υπήρξε περιφανής και οριστική, διότι ήκουσα φωνή μεγάλην από τον ουρανόν, η οποία τους έλεγεν «Ανεβείτε εδώ». Και ανέβησαν εις τον ουρανόν με την εφέλιν. Και του είδαν κατάπληκτοι και περίφοβοι εχθροί των. 13. Και κατεκίνη την ημέραν έγινε σεισμό μεγάλο και το ενδέκατο τη μαρτυροκτόνου πόλο έπεσε και εφονεύθησαν με τον σεισμό άτομα ανθρώπων 7.000 αριθμό που συμβολίζει τον περιορισμένο τη θεία τιμωρία. Και οι λοιποί κυριεύθησαν από φόβον και υπό το κράτο του φόβου αυτού εδόξασαν τον θεόν του ουρανού. 14. Η πληγή Δευτέρα που ονομάζεται Ουέ και Αλίμωνον επέρασεν. Ιδού έρχεται γρήγορα το τρίτον Αλίμωνον, 15. Και τότε εσάλπισεν ο έβδομο Άγγελος και έγιναν φωνέ μεγάλες των ουρανών όπου ο τελικός θρίαμβος του Χριστού ή στον επικείμενον αγώνα κατά του Αντιχρίστου παρουσιάζεται ως γεγονός τετελεσμένων και έλεγαν αυτοί που εφώναζαν επεκράτησε νοριστικός και τελείωσε η βασιλεία και κυριαρχία επί του κόσμου του Κυρίου μας και του Χριστού του και θα βασιλεύσει πλέον εις τους των αιώνων. 16. Και οι 24 πρεσβύτεροι που είναι μπρο από τον θρόνο του Θεού και οι οποίοι κάθινται επί των θρόνων των έπεσαν με τα πρόσωπά των χάμων και προσκύνησαν των Θεών. 17. Λέγοντες σε ευχαριστούμεν, Κύριο Θεός ο που υπάρχεις χωρίς να λάβεις από άλλον την υπαρξή σου και υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχεις στους αιώνα. Σε ευχαριστούμεν, διότι έλαβες την δύναμή σου τη μεγάλην και βασίλευσες. 18 και τα ιδολολατρικά έθνη οργίστησαν και πανεστάτησαν εναντίον σου και ήλθεν οι οργοί σου που τα εξολόθρευσε καθώς και ο καιρός τη Αναστάσεως των νεκρών διανακριθούν και διαναδώσεις την ανταμιβήνη στους δούλους σου, τους προφήτας και τους Αγίους και τους φοβουμένους στο όνομά σου, εις του μικρούς και τους μεγάλους και καταστρέψει εκείνου που με των διεφθαρμένων βίων του διαφθύρουν και καταστρέφουν την υγεία. Δεκαεννέα και η ο ναό του Θεού που είναι στον ορανόν, και έπεσε στα μάτια όλων οι κυβωτό τη διαθήκη του κυρίου που είναι μέσα στον ναών του. Τα χειροποίητα δηλαδή άγια των Αγίων, η μακαρία και ασάλευτο και αιωνία κληρονομία των τέκνων του Θεού. Και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ. Και σεισμός και χάλαζα μεγάλη, σύμβολα της παρουσίας και εμφανίσεως του Θεού, παρόμοια προς όσα συνέβησαν στο όρος Σινά, όταν ο Θεός ελάλη προς τον Μωυσίν.